Ναι, με τον Αποστόλη μιλάω. Ναι, ναι. Κάσου Αποστόλη Βασίλη πια. Κι ω Βασίλη. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια και στου δύο σα. Αλλά η... ειδικά. Δεν σα ακούω, λίγο. Πε μου πάλι. Ειδικά. Ειδικά για την κατάθεση ψυχή που έκανε τώρα ο Θήμιο σε σχέση με το θέμα της Μποκατόρου. Πες του Μποκατόρου. Θε ότι δεν είναι μόνο του. Υπάρχουν και άλλοι που σκεφτόμαστε τέτοια κοινωνία. Όπω έλεγε και κάποιο, Μ' αρέσει η ουτοπία γιατί δεν σε ποτέ να σταματήσει. Πάντα περπατά για να την ψάξει και να την βρει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον δρόμο για την ουτοπία γίνει καλύτερο. Μπράβο ρε. Primeiro. bravo. <síntico> Γεια σου, Αποστόλη μου! Γεια! Yeah. Με συγκίνησε ο Χιμ σήμερα. Πώ mm -hmm, τα καταφέρνει. Ε, τον Παγάσα, πώ τα καταφέρνει. Πώ τα καταφέρνει, hey, yeah, Είναι σαντανά μεγάλο. Το ανακαινεί, το κάνει και σε συγκινεί. Πραγματικά. Επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα μαζί, αν θυμάσαι, όταν σου είχα πει για τον Ταλάρα τότε που τον πήρε το κόμμα και στο φεστιβάλ και μου είχε πει εσύ ότι εγώ στέκομαι μακριά από αυτού που περιτριγυρίζουν μετά από χρόνια το κόμμα. Το θυμάσαι? Όχι. Το είχε πει εσύ. Τέλο πάντων. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που Είστε εδώ που με συγκίνησε σήμερα πάλι ο Συμφωνώ mm. σε όλα. Respect. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Κύριος Αποστόλης. Ναι. Το κύριος με κεφαλαίο το ΚΑΠΑ. Συγχαρητήρια για αυτό το οποίο έκανες αυτή τη στιγμή. Αυτή την απολογία. Συγχαρητήρια. Ποια απολογία. Αυτό που, έκ, που έκανες όλο το κείμενο, το τι πιστεύεις και το τι πρέπει να γίνει. Αυτά. Τον Αποστολή. Ναι, ο Γεια σου, ρε, Αποστολή. Γεια σου, Βρε Αποστολή. Μια και απορία έχω. Τι έχεις Έχω μια απορία. Α, απορία, ναι. Ναι. Γιατί δεν βγαίνουν και γυναίκε από το χώρο των media να καταγγείλουν Μεγαλοδημοσιογράφους πρώτα ονόματα που τις έκαναν να παρατήσουν τα όνειρά τους να στραφούν αλλού. Κοπέλες με σπουδέ στο εξωτερικό, με υποτροφίε. Από να, ναι, ακούω, θα σιγά-σιγά. Έλα. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί ξέρω περιπτώσει κοριτσιών με Που θα ήταν τιμή του να είναι σε αυτού του χώρου και τι υποχρέωσαν από αυτέ τι να παρατήσουν τα όνειρά του, Αποστολή μου. Αφού <Τι> θέλει, Όχι, όχι τι όχι Αφού θέλει, δεν ξέρω να πάρω. Όχι, να ξαναπάει, αλλά και εγώ μπορώ να δει σαν σχέτο τι θε. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να σου πω, όταν έλεγα εγώ ότι θα φτάσει πολύ ψηλά, ήξερα ότι είσαι ένα αδαμάντινο χαρακτήρα. Τα απέδειξε προχθέ. Πού το απέδειξα. Κάτι που είπαμε να μην το ξέρω εγώ και ξέρω τι. Το... Είσαι λεβέντη πάντω. Γιατί η λεβέντιά δεν είναι μόνο στα τράτα, είναι και στην ψυχή, Εύε. Είμαι λεβέντη, είμαι λεβέντη. Λοιπόν, και λεβέντη που εροβόλαγα κιόλα, έτσι. Λεβέντη Bien el Έχω όμω να κάνω το εξή μια καταγγελία. Α, άντε το... και τι σε παρενόχλησα. Από το 1984 πιάνετε. Από το 1984, ναι, γιατί όχι. Ακούσαμε αποστόλη. Τι έγινε το 1984, σε πυρπηλέψανε. Αποστόλη. Ξακουλέφτηκε. Αποστόλη. Α, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τι καταγγελίε και έχει πάρει φωτιά όλα αυτά τα πρωινάδικα που έκανα το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση και τρελάθηκα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, α πούμε. Δείχνει τι λαού είμαστε. Ναι, καλά Αν μπορεί δηλαδή... να συμβαίνει, τέλο πάντων, ναι. Εσύ να δίνει μισό άρα πριν να βγαίνω και να κάνω καταγγελίε γιατί κάποιος με στραγωκοίταξε. Εσύ τι ζωή τραβάς παιδί μου, τώρα ήταν έτοιμο ο άλλος. Δεν κατάλαβα, θα σου δώσουμε και μη... λογαριασμό. Και αμέσως θέλει να κάνουμε, λέει, μαθήματα μέσα στο πάθη της Αργίε για να καλύψουμε, λέει, την ύλη. Γιατί, κούκλα μου, το WebEx δεν δούλεψε καλά, το άριστο WebEx. Ίσως δεν καλύφθηκε τόσο καλά η ύλη όσο είχε στο μυαλό τη. Πόσο δηλαδή είχε στο μυαλό τη. αφού, τι μας το είπε, ότι ήμασταν τέλεια πήγαινε το WebEx και δεν υπήρχε προβλήματα. Ναι, Αυτή... αλλά μπορούμε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σωστό, αχ, ότι ο άριστος. Εχθρό του καλού είναι το άριστο. Ναι, μπράβο και ο άριστο. Εσύ αυτό. Το είδε ο, ο Δήμαρχο στο πύργο στην αφοριό, έβγαλε ότι τα σχολεία θα μείνει κλειστά, λόγω προγραμματισμένη διακοπή τη ρεύματο και θα γίνει οέπαιξ. Οκ, οκ. Δουλήσα να γίνεται. Ε, πάμε ξανά, πάμε ξανά, διακοπή ρεύματο, που έπεξα και προκειτική. δεν έχετε γεννή τρει σπίτια σα. Όχι, οτιστή. Ε, ε καλά τι θέλει εγώ τώρα. Και τα ρούτε δεν είναι με παταρίε, δηλαδή. Ε, άμα είστε βλαμένοι εσεί και υποσκάρετε του έργο τη κυβέρνηση δεν σου έχει κυβέρνηση μετά. Απόστολε, τι άκουσα μόλις τώρα Από το 22 η ΝΑΕ εκτέλω στην Ελλάδα Ναι έτσι είπε ένα φίλος Ξέρω εγώ μάλλον δεν ξέρω αν ισχύει λογικά Πού. στη πω Άσε με τώρα εντάξει όλοι σκασμένοι είμαστε σκα, Μόνο σκασμένοι και εγώ κύριο κυκλοφορώ Συνήθως βόρεια προάστια ρε πούρτι Τι θα φοράω εκεί πέρα, τι παλιό πάπτησα να πούμε. Όπω να στα ίδια μα για την Nike. Στα πιο σοβαρά, επειδή βλέπω ότι το κάνετε σήμερα ολόκληρο θέμα με την προς ω προ τι δηλώσει με κατόρου, μπλα μπλα και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που καταλάβαμε ότι προφανώ και δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αυτό του political correctness όλη την ώρα να πούμε ότι τώρα αυτό είναι τη μόδα και άρα όλοι πρέπει να καταγγέλουμε ότι έχουμε υποστεί βία καιρού και ξέρω εγώ και το παίρνει όλο αυτό το lifestyle. Να πούμε και το κάνει κάτι για να πουλήσει ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό. Να αρχίσουμε να λέμε και για τα καψόνια στο στρατό, ξέρω εγώ που έχουμε υποστήσει. Βία και όλοι μα και εγώ προφανώ δεν είναι όλα τα ίδια. Εντάξει, το καταλάβω, μην τα λένεστε. Καταλαβαίνουμε και κάποιοι. Εσύ το Α... κατάλαβε. Θέλω το καταλαβαίνω όλοι. Ναι, εντάξει, τέλο πάντων. Και ένα τελευταίο άσχετο. Έχει και τέτοιον ε, άλλο που σε ντουλάει στην πραγματικότητα. Γιατί στην τηλεόραση είναι μεγάλη, πολύ ψηλό φαινόσυνα. Αλλά μια φορά που βγήκαμε μαζί φωτογραφία σε ένα φεσβάλ, είμαι ένα 84 και σου είχα ένα κεφάλι να πούμε. 10... Λίγο. λίγο, λίγο γιατί είναι και με δύο παιδιά. Γενικά You met Κι εγώ έχω να σου πάρω. Τι γιατί κάνεις. έτσι. Καλά την τελευταία φορά που σε ήμουν έξω στη βροχή. Σε πήρα 10 φορέ, έγινα και μουσικήμα. Βράχικε. Χαχ, <laughs> <laughs> δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εσύ γιατί ήσουν έξω πάτε στη πολλά. βροχή, όμω, όχι αυτό είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, <laughs> <laughs> α άλλη φορά. Α, καλά, οκ, okay. αν υπάρχουν θέματα. Yeah, Ωραία, ατί, τώρα, τώρα, τώρα που δεν βρέχει, α πούμε. Ναι. Πε μου. Μια σκήνη και φλεβάρε. 12 φλεβάρες, είχε γίνει η Series playbari, o ta yordan zani ali he go <Του διασμένος μες το τρίο> είναι αυτή η γιορτή που καμιά σκέψη δεν έχει με τον, έρω... με τον έρωτα. η ιδρύα του Αν δεν υπήρχε θα ένα μονακό που λέγεται. δεν το ΕΑ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Ε, γνωστό, γνωστό. Αυτό. Και έχει περισσότερη σημασία σήμερα το είναι το ρολόι σου κάθε ένα λεπτό να αυτή η που Thank yeah. you. Yeah. Yeah. Θυμάσαι που έλεγε ο Κικίλια ότι θα κάνουμε 2 εκατομμύρια εμβολιασμού στο μήνα. Επώ δεν θυμάμαι. Αν του oh. κάναμε κιόλα. Και αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2 εκατομμύρια. Το πολίτικο, η πολίτικο αυτή η εφημερίδα, η οποία εντάξει, α πούμε έγκυρη, έβγαλε έναν υπολογισμό πότε θα έχει ανοσία η Ελλάδα όπω και οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το πρώτο εξάμηνο. <laughs> Ποιου χρόνου. Δεν έχει σημασία, δεν μιλήσαμε για χρόνου. <laughs> ο χρόνο <laughs> είναι κάτι σχετικό. Θα είναι στο πρώτο εξάμηνο, αλλά το 2023, όπω λένε. Καλά είναι το 2023, είναι μια καλή χρονιά. Καλά είναι, καλά είναι. Να σου πω και η, κατοχή, η γερμανική, 3.5 ή μισή χρόνια, έλεγε ένα συνάδελφο. Αλλά εγώ ήθελα να σταθώ αλλού, επειδή δεν εκτιμάμε αυτό που έχουμε. Ότι η κίνηση, ο υπουργάρα μα, αντίστοιχο τη Πρωθυπουργάρα, βρήκε λύση. Ποια είναι. Δεν άκουσε το χθε, είπε το καλύτερο. Τα δύο εκατομμύρια εμβόλια το μήνα, γίνανε δύο εκατομμύρια εμβόλια, χρειάζεται για να γίνει ανοσία. Έχουμε δύο κύματα εμβολιασμού. Το ένα που πρέπει να γίνει άμεσα των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων. Μάλιστα και. Και από και πέρα για να φτάσουμε στην ανοσία του συνόλου του πληθυσμού. Δηλαδή, λέει, αφού μα και Λ... αυτό θα σα κάνουμε το πόλ Και να τελειώνουμε Καλά, το πώ θα βαφτιστεί μετά είναι άλλο θέμα. Ανάλογα με τις επιδιώξει τη κυβέρνηση. Και με ποιον τρόπο δεί. μπορεί να βγει πετυχημένο ο Μεσία. Είπατε, το Μάιο, το Μάιο και πέρα θα, θα χαιρόμαστε θα περιμένουμε τους τουρίζες όλοι μαζί να βγούμε και εμείς τους, Να λίγο. Και μετά τώρα μπορεί να βγάλουμε άλλη για μας, του να κλειστούμε μέσα πάλι. Θα δις να στον φορέσουν από πίσω. Αυτό είναι το σχέδιο. Αλλά το έχουνε. Έστω το είναι... και αυτό από το να γίνει ένα σχεδίωστο. Έλα ρε, ρε, ρε. Τι θες? Εσένα. Δεν θα με έχεις. Είναι σεξουαλική παραντόκληση αυτό που σου κάνω. Ναι, βέβαια. Στο εργασιακό περιβάλλον. Μπούλινγκ, <laughs> Άκουσε με λίγο να σου πω. Εν τω μεταξύ, φιλέ, όποιο ραδιόφωνο ακούω, τα μουνούσκηλα οι δημοσιογράφοι δεξιοί καδίνουν ρεσιτάζ. Αυτοί ζουν στην Ελβετία, εμεί ζούμε σε άλλη χώρα. Στον Badden Badden ζουν. Στον Badden Badden. Πε του μουαλού και στου δεξιού όλου, Ότι έξω η κοινωνία βράζει. Και όσο και να του καλύπτουν τα κανάλια, ο κόσμο παίρνει χαμπάρι. Ναι, εντάξει, εντάξει. Βράζει η κοινωνία. Και θα γίνει το μακαρόνι. Τι θα το κάνει το μακαρόνι το θέμα μετά. Θα το πετάξω στον τοίχο να δω αν κολλήσει η αποστολή μου. Μπράβο. <laughs> αποφασιστικός, μ' αρέσει. Αποστολή! Έλα! Ο ίδιο! Ναι, ναι, αυτό! Κι να Ναι, σακού. Ναι. Εσύ, μ' ακού? Ναι. Αρχίδια, μάλιστα. Εγώ σα ακούω και τα αρχίδια σου άκουσα. Έλε, τέλε, τέλε, ακούω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, πήρα να πω για το θέμα τη πέμπτη που λέγατε ότι ο Θήνιο, ναι, μπορούσε να τα πήγε καλύτερα, αλλά η σημερινή του τοποθέτηση που τρίθηκε ώρας ξαφνικά να κάνει ευθοκριτική υπάρχει, υπάρχει, όταν υπάρχει. τα λέγαμε υπάρχει. αυτά την πέμπτη Λοιπόν και αλληλεγγύη και δύναμη στο Δημήτρη Κουφοντίνα <Κι> που αυτέ τι φορές παλεύει για τα δίκαια ετοιματά του Να σου πω ρε, πατατάκια. Τους πατατάκια, του πήγανε. Στον Ευαγγελισμό, πατατάκια, ναι. Χειροκρότημα και πατατάκια. Λοιπόν, να σου πω τα πατατάκια είναι, είναι καλή ανταμοιβή για γιατρό. Και λίγανε και σε ένα μήνα. Πρόσεχε, Λίγανε. Δεν είναι ότι λίγανε σε ένα μήνα, είναι ότι δευτεράγανε να, να μοιραστούν στου γιατρού. 10 γραμμάρια στον καθέναν έβγαινε να φουάνει πατατάκια. Εντάξει, δεν πρέπει να μου κάνει και πίεση με τα πατατάκια. Δεν είναι και ότι το πιο εκεινότα. Καλά έτσι, καλλιώ. Τώρα, είναι και λύσα. Να του γυρίσουμε και μπούμεραν. Το πατατάκι δεν είναι για λύση ανάγκη. Τέλο Άκου να δει, Αποστόλη και μιλάω σοβαρά. Εγώ είχα μια δικηγόρα το Πολωνάκι. Μκόμε Ο Όχι, ρε πελάτσα. Σε δύο μήνε μου έδωσε 900 ευρώ και πήγε να μου φάει 50 ευρώ. Και τις λέω: Πέρε τα 50 ευρώ γιατί αν θα ανέβω στο γραφείο θα πανταχούσε όλο το Πολωνάκι. Λίγο αξιοπρέπεια, παιδιά. Λίγο αξιοπρέπεια. Στείλτε του στο διάλογο, ρε παιδιά. Στείλτε του στο διάλογο. <Για> και άλλη άλλη Λέτε, γιατί μα λένε για το κόκκινο, ότι να φύγει αστική να μείνει στο κόκκινο, να μείνει στο κόκκινο. <Τιχο>... έχουν αλλεργία στο κόκκινο, έλα τώρα τα ξέρουμε αυτά. Ψυχολογικά θέλουν να μα περάσουν το κόκκινο, δεν είναι καλό χρώμα στο χάρτη. Ναι, ναι, για να μην το συνηθίζουμε. <Τι> έτσι... ναι. Έστω, άρα... Εσύ είσαι τώρα, <Τι> ναι, Όχι, αυτό λέω, είσαι Τώρα, τώρα δουλεύει. <Τιχολογικά> εσύ Δηλαδή πληρώνεσαι τώρα. γιατί κακό είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Τα παιδιά τρώνε, τρώνε τα παιδιά, τρώνε γι' αυτό είναι σύντηση ακόμα. Τρώνε, πού πάνε το σχολείο, παιδί μου και τρώνε τα παιδιά. Είναι η ώρα τη σύντηση, η σύντηση, χαλεό! Στρατόταχη, τι σύντηση, παιδί μου, γιατί τρώνε τα παιδιά στο σχολείο, τρώνε εμεί σχολείο. Ναι, ναι, στο Λίμε δεν ήταν ισολογημένο. Μα πηγαίνει μέσα στο σιδηρόδρομο. Τι ο Λίμερο να έχουμε, παιδί με εμεί. Δεν υπήρχε ο τότε. Αποστολή, είδα το spot τη για την αστυνομία. Α συμφωνήσουμε. Δεν είναι αυτά τα πανεπιστήμια που θέλουμε. Και έχω να πω ότι εγώ είμαι φοιτήτρια στην Ασοέ και είμαι πολύ περίεργη πώ η αστυνομία όταν θα πλακώνεται η ΠΑΣ με τη ΔΑΠ, πώ θα προστατεύει του φοιτητέ. ακριβώ θα προστατεύει. Θα το διαχωρίζει, θα ζητάει Λέω, Είσαι δικό Δείχνει ότι ήταν εκλογέ και έγανε τι κάλπε σπάσπου και δάπ. Άρα, λίγο να, να διαχωρίσουμε ότι ποιοι φαίναν το πρόβλημα και ότι αυτοί που υποτίθεται θα το λύσουν, αυτοί μισθώ θα το υποστηρίζουν κιόλα το πρόβλημα. Καλά, και είναι και αυτοί που θα πέσουν και στα μαλακά, στα ξύλα και σε όλα αυτά, τις προσαγωγές. Ακριβώς. και προσαγωγές. προσαγωγέ. Ακριβώ. Και επίση το σποτάκι λέει για το παρεμπόριο και δείχνει το παρεμπόριο έξω από την ΑΣΟΕ. Αυτό είναι έξω από την ΑΣΟΕ. Οποιαδήποτε κυβέρνηση, αν ήθελε να λύσει το πρόβλημα με το παρεμπόριο, θα μπορούσε να το είχε Δεν θα το λύσει η αστυνομία του Πανεπιστημίου. <Τι>